She is handsome, she is pretty, she is the belle of Belfast city. She is haunting Αυτός Χαρακτηριστικότερος ο Well, well, talking, play. Play. Είναι λόγο σε κάτω μιλή, να ομιλεί για ένα πραγματικό φυσικό μου χαρακτηριστικό. Στο κάτω κάτω το φυσικό μου αυτό χαρακτηριστικό είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Ενοχλητικό. Αλλά δικό μου. Να του πείτε γιατί από το σπίτι του αγωγή δεν του έμαθαν λοιπόν ότι το φυσικό χαρακτηριστικό κάποιου ανθρώπου όσο ενοχλητικό και να είναι δεν το κοροϊδεύεις. Για τότε είσαι ανάγωγο και κάποια χειρότερη λέξη. Ο ένα τον είπε ανάγωγο, ο άλλο λέει έχει τσιριχτεί φωνή, ο άλλο τον είπε στραβό. Μετά πήγαν στην κυρία και λύσαν τι διαφορέ του, τη διευθύντρια του σχολείου. Χτε στη Βουλή είχαμε σφοδρή σύγκρουση, οξύτατη αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Όπω ακούσατε, πήρατε μια μικρή γεύση, σε σχέση με τη φωνή του Γεωργιάδη. Το είπε ο Τσίπρα, του απάντησε ο Γεωργιάδης, Επικαλέστηκε κι ο ένα κι ο άλλος τον Τζακαλώτο ω μάλλον αυτό ήταν η κυρία διευθύντρια που θα έλυνε τα θέματα, ω πιόν ουνεχί ο Τζακαλώτο. Έτσι λοιπόν, άλλη μία συζήτηση για σοβαρά θέματα στη Βουλή ανέδειξε τι οξύτατε διαφορέ των δύο κομμάτων. Το ένα έχει κυβερνήσει, το άλλο κυβερνάει και το ένα θέλει να ξανακυβερνήσει κτλ. Για να έχει να διαλέξει ο ελληνικό λαό. Κάπου εκεί αρχίζουν και οι στραβωμάρε. Στραβό είναι ο κύριο Τσίπρα. Αγάμα, είναι δεν να διαβάζει, δεν έχει να αλβάβει το, δεν γνωρίζει να βάζει ένα πινακά. Για θα αυτό και τσακαλότε, κλείστε τον σε ένα δωμάτιο. Κάου του κανονικό φροντίζει παραμένει ο ίδιος αγράμματο Τσίπρας σαν την πρώτη μέρα oh, love, Στραβός είναι ο κύριος Τσίπρας to to Από αυτό και μόνο να καταλάβετε Για ποιο βαθμό ευθεία μιλάμε και αν μπορεί να παρακολουθήσει όχι αυτό το δικό μου το επίπεδο. Αλλά καλά αλλά να χαρείτε μιλάμε στο πληθυστικό θα με υποφρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώ. Η ευγένεια σου Έχει επίπεδο. Ο άνθρωπο γυριάζεται. Είπε ο ίδιο, μιλώντα πάντα στον τζακαλό που ζήτησε από τον τσακαλό να πάει τον τζήρα σε ένα δωμάτιο να τον κλείσουν να του μάθουν εκεί κάτι οικονομικά, γιατί τον θεωρούσε στραβό μέχρι εκείνη την ώρα γιατί δεν διάβαζε σωστά. Είχαμε θέματα στη Βουλή Για άλλη μια φορά των πολιτικό σκηνικό. Συνταράχτηκε από τι διαφωνίε. των δύο μεγάλων κομμάτων ενώ απαρτίζονται αυτά τα κόμματα από Ελληνόπουλα και δεν πρέπει να έχουν διαφωνίες διότι τι τους χωρίζει εδώ τα θέματα αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν στη Βουλή σύριαλ κανονικό, απορούγεται γιατί τα κανάλια πληρώνουν τόσα λεφτά βέβαια κάποια σύριαλ επιδοτούνται για να γυρίζουν σύριαλ τη στιγμή που θα μπορούσε η κάμερα με ελαφρά σκηνοθεσία καλύτερη να δείχνει αυτά που γίνονται στην Βουλή Η ΔΕΗ έχει κάνει κάτι επιχειρηματικά εκεί προγράμματα Αναπτύσσεται και αυτή Έχει κάνει επέκταση κεφαλαίου όπως το λένε εκεί Όλο αυτό που έγινε με το 17% που δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Αλλά τώρα ξεπουλιέται με τη Νέα Δημοκρατία Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά Μας εξηγεί η Ντόρα Μπακογιάννη Και απαντάει πότε στι τσέπε μας θα φανεί το πολύ καλό αποτέλεσμα Σήμερα η ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο Τα χρήματα αυτά τα παίρνει η ΔΕΗ για επενδύσεις σε ΑΠΕ, δηλαδή για επενδύσεις στον ο αέρα και Ο στην... καταναλωτής θα το δει αυτό, κυρία, κυρία Υπουργέ, θα το καταλάβει, ο καταναλωτής το λογαριασμό, γιατί εκεί κρίνονται τα πράγματα. Όταν έρθει ο λογαριασμός σπίτι, Βεβαίως, θα είναι καλύτερος. Θα, θα, το, θα το καταλάβει αύριο, όχι. Θα το καταλάβει μεθαύριο, ναι. Αύριο, όχι. Μεθαύριο, ναι. Awesome, θα το καταλάβει αύριο, όχι. Θα το καταλάβει μεθαύριο, ναι. Την πέμπτη, την πέμπτη θα το καταλάβετε, όχι αύριο. Στην τσέπη δεν θα φανεί τίποτα αύριο. Θα φανεί μεθαύριο. Είναι ωραίο ο τρόπος που το λέει τώρα Μπακογιάννη. Προφανώς δεν εννοεί το συγκεκριμένο αύριο ή το συγκεκριμένο μεθαύριο. Μιλάει γενικώ ότι όλα αυτά που κάνει η ΔΕΗ θα γίνουν αντιληπτά στην τσέπη του καταναλωτή κάποια στιγμή. Όχι σύντομα. Σύντομα έχουμε τις αυξήσει. Μετά θα έρθουν και οι μειώσει. Γιατί θα έχει κάνει τι επενδύσεις η ιδιωτικοποιημένη. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό πια ΔΕΗ. Οπότε όλα αυτά γίνονται, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και το ξέρουν και οι λαοί τη Ευρώπη που έχουν γίνει αντίστοιχε κινήσει εκεί για το καλό του καταναλωτή. Για κανένα άλλο καλό. Ρωτάει ο οικονομό πότε θα το καταλάβει ο καταναλωτή και λέει τώρα μεθαύριο. Ο ιδιώτη όμω που θα την πάρει τη ΔΕΗ από σήμερα έχει καταλάβει το καλό και το νιώθει το καλό και αύριο και μεθαύριο, μην πω και χτε. αυτόν κάθε μέρα είναι καλή, για τον καταναλωτή όμω το αύριο, με την ευρία έννοια, δεν είναι και τόσο καλό. Κάποια στιγμή στο μέλλον. θα έρθει το καλό σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι στα, στα Παρίσια εκεί υπεγράφει η συμφωνία με τον Μακρόν να ακούσουμε τι δήλωσε λίγο πριν για τις φρεγάτες Φρεγάτα μου πανέμορφη Φρεγάτα μου πανόρια Σε βλέπουν και ζουλεύουν τα άλλα τα βαπόρια Φρεγάτα έλα πάρε με Αχ έλα έλα έλα Στην πόλη πήγαινε με ευθύς. Και στην κορφή κανέλα. Σήμερα που μιλάμε έχουμε μία παράταξη με μία ευρύτητα. Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Οι Δημοκράτες ξέρουν ότι έχουν έναν πρωθυπουργό ο οποίο τους εκφράζει γνησίω Τυχαίο. Δεν Και ένα πρωθυπουργό ο οποίο δίνει καθημερινά τη, ε, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις μία μάχη την οποία μέχρι στιγμής, δόξα το Θεό ο ελληνικός λαός του αναγνωρίζει. Μπράβο! <κλή> δόξα το Θεώ, ο ελληνικός λαός του αναγνωρίζει. Όχι, δόξα το Θεώ, τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάλι είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο προηγούμενο ήταν ο Ζήκο. Από άλλη ταινία, βέβαια, που έλεγε «Τις τι φρεγάτε και έτσι έχουν μια ευρύτητα σε αυτή την παράταξη. Θα ακούσουμε και άλλα στοιχεία για τη συγκεκριμένη παράταξη, επειδή έχετε όλη μια αγωνία. Τι είπε δηλαδή η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί που μίλησε στον Σκάι. Προφανώ δεν είναι ο Ζήκο ο πρωθυπουργό μα να λέει τι φρεγάτε. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώ είπε για τον Νταβάντζι και την προστασία που αγοράσαμε από τη Γαλλία. Κυρίε και κύριοι, σήμερα. Είναι μια ημέρα ιστορική για την Ελλάδα και τη Γαλλία Γιατί με τον πρόεδρο Μακρό Αποφασίσαμε την αναβάθμιση Πολλά τα λεφτάρι Τις δημερούς αμυντικής συνεργασίας μας Τι θα λέγε για 30.000 Δεν είναι και λίγα Και έχει νομίζω και τον δικό του ξεχωριστό συμβολισμό Το γεγονός ότι υπογράφουμε τώρα αυτήν την σημαντική συμφωνία Κατάλαβε μαύρε 30 είπες 30 Θα τα κάνεις 40 και θα μου δώσει και μια εβδομάδα τουλάχιστον. Διαχρονικά Η Ελλάδα και η Γαλλία, η Γαλλία και η Ελλάδα, έχουν δεσμούς τους οποίους διαπερνούν κοινέ αξίες. Θα φτιάξεις όμως έτσι τη δουλειά που να φανεί ότι σου κι αυτός. 20 κολλαριστά θα πέσω. Ανακοινώνω ότι η χώρα μας... αποκτά και τρεις νέες γαλλικές φρεγάτες μπελαρά για το πολεμικό μας δαυτικό. Ζήτω το έθνοι! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας θέλω να ρίξω και κάνω πατριωτικό. Αυτός είναι ο κανονικός ζήκος. Ο Χατζηχρήστος από την γνωστή Ταινία. Έτσι λοιπόν, ανακοινώθηκε με αυτόν τον τρόπο η προστασία που αγόρασε η Ελλάδα από την Γαλλία. Μια δύσκολη στιγμή για τη Γαλλία γιατί ακυρώθησαν οι παραγγελίε προ την Αυστραλία και πήγαμε εμεί να βοηθήσουμε και όλο αυτό επειδή θα πληρώσουμε και άλλε φρεγάτε και άλλου εξοπλισμού. Δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτή η χώρα να πληρώνει εξοπλισμού. Όλο αυτό παρουσιάζεται ω εθνική επιτυχία. Πετύχαμε. Άλλη μια νίκη να μα πάρουν τα λεφτά και να έχουμε φρεγάτε να πηγαίνουν έρχονται. Πάνω, στο, πάνω κάτω στο Αίγιο, θα πάρει και η Τουρκία αντιστοίχως όχι από τη Γαλλία, από κάπου αλλού και έτσι συνεχίζεται για τους δύο λαούς αυτό το πολύ ωραίο παραμύθι αυτή είναι η Ευρώπη, αυτή είναι η Ευρώπη και θα προσπαθήσουμε τώρα να αναλύσουμε κάπως το λέει εκεί ο Τσακαλώτος ποιοι είναι οι Ευρώποι, οι Ευρωπαίοι, κάπως έτσι και επιτρέψτε μου στη δική μου ομιλία να θέσω ένα ερώτημα για ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαϊστή σε αυτή τη Εμεί. Σας είπα πως προσπαθούμε να ενωθούμε με ευρωπαϊκές ιδέες και ευρωπαϊκές κινήσεις και ευρωπαϊκά πράγματα που γίνουν και δεν έχουμε αυτόν τον επαρχαιωτισμό. Να θέσω ένα ερώτημα για ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι. Ανακοινώνω ότι η χώρα μας αποκτά και τρεις νέε γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά για το πολεμικό μας ναυτικό. Καλά κάνουμε και παίρνουμε φρεγάτες για το να ποιοι είναι Ευρωπαίοι, όπως λέει ο Τσακαλώτος. Καλά κάνουμε και παίρνουμε φρεγάτες για το πολεμικό μας ναυτικό. Ευτυχώς οι φρεγάτες έχουν παραπάνω δισεκατομμύρια, κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, το καταλαβαίνει ο καθένα. Θα πάρουμε και μια τέταρτη στην πορεία και έχει ο Θεός... Τι θα πάρουμε παραπέρα ευτυχώς Γιατί δισεκατομμύρια για αυτές υπάρχουν Για τα λεωφορεία δεν υπήρχαν Να πάρουμε τα χίλια λεωφορεία κατάλαβα καλά, να, με, καλά ο με Και θα τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία Θα τα κάνουμε ευόλυτα στο συνεχμα. Τι okay. θέλετε να κόσμο την τάξη των ανθρώπων Για πάμε λεωφορεία Σοβαρά μιλάτε τώρα Δεν θα κόψουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Να πάμε χίλια λεωφορεία, να πάμε ένα εκατομμύριο λεωφορεία. Και τα παγιά ένα εκατομμύριο θέλω να πάμε. Συγγνώμη. Ο υπουργός... Ε, όχι, συγγνώμη, δεν πάμε, θα τα πάμε τα ένα εκατομμύριο. Ο. Μα τι να τα κάνουμε τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία είναι για να εξυπηρετεί το εργάτη, ο εργαζόμενο το πρωί, να μην κολλάει κορονοϊό, να πηγαίνουν αξιοπρεπώ στη δουλειά, να γυρίζουν αξιοπρεπώ από τη δουλειά. Αυτά είναι περί Θα πάρουμε τη φρεγάτα να πηγαίνει έρχεται πάνω κάτω, να βλέπουν οι διπλανοί ότι έχουμε φρεγάτε, άρα να μην έρθουν, θα πάρουν και αυτοί οι άλλε τρει φρεγάτε. Μετά θα πάρουμε εμεί άλλε τρει φρεγάτε, στο πλαίσιο πάντα των κοινών αξιών με τη Γαλλία. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι Ευρωπαϊκή χώρα, τα σύνορα τα δικά μα είναι και σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό που εννοούμε στην Ευρώπη. Μπήκαμε για αυτό το λόγο, για να έχουμε προστασία των συνόρων, και τελικά αγοράζουμε από του Ευρωπαίου άπειρα εξοπλιστικά, ε, δαπανούμε άπειρα λεφτά για εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν πολύ φαίνεται λογικό, αλλά δεν έχει σημασία. αυτήν είναι οι κανόνε, οι κανονισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώ πάμε πολύ καλά στην οικονομία, άρα μπορούμε να δώσουμε λεφτά όχι για αλφορία, ποτέ. Ούτε για νοσοκομεία, ούτε για εντατικέ, ούτε για σχολεία. Όλα αυτά είναι περιττά. Για φρεγάτε θα δίνουμε. Μπορεί να είναι ένα μαθητή πάνω στον άλλον, μπορεί να οι εντατικέ να μην φτάνουν και να παίρνουμε μέτρα κλεισίματος όλη τη κοινωνία για να μην έχουμε θέματα. Φρεγάτε, κανονικά με τελετέ και με παράτε τύπου εθνική επιτυχία έχουμε, πάμε πολύ καλά στην οικονομία. Θα τα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Σταϊκούρα, οπότε έχουμε λεφτά για πέταμα. Επιτύχαμε συγκεκριμένου μετρήσιμου στόχου. Ζήτω η Ελλάδα! Η χώρα σημείωσε ισχυρού ρυθμού οικονομική μεγέθυνση, καταγράφοντα ανάπτυξη 16,2% το δεύτερο τρίμηνο του έτου. Σε επιχρήμαση εκδηλωμένη γυναικό, το σιδηρούν και γλίδωμα. Γιατί δεν λες τις πουτά στο κάγγελο. Από τον Μάρτιο του 20 μέχρι τον Ιούλιο του 2021, η Ελλάδα εμφάνισε την μεγαλύτερη μείωση τη ανεργία μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών Κρατώμελο. Είναι καλοστεκούμενο, κόρη μου. Μεγάλο αγελαδότροφο. Το οικονομικό κλίμα κινείται σε πρώτη πανδημία σε επίπεδα. Λέγε να πού είναι τα λεπτά Οι επενδύσει πολλαπλασιάζονται. Έψω 848. 7856. Οι εξαγωγέ ενισχύονται. Πάω το πράγμα που σαλεύει και το μουστερί γυρεύει. Η κατανάλωση ενισχύεται. Πάρε κόσμε, πάρε γυρεύει. Η κατανάλωση ενισχύεται. τώρα που με σκοβαλάει. Πάρε τώρα που μυρίζει ψαρίλα Βιομηχανική παραγωγή καταγράφει για 7 μήνε σταθερή ανωδική πορεία. Επιχειρήσει ξεκινούν οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάω στο Περού για κανέναν χρόνο. Θα κάνω κάτι τι αγωγέ. Τι θα εισάγει από το Περού, Περούκε. Η μεταποίηση ενισχύεται. Οι πάντε φοράνε αρχιολεινικά σαμβάλια. Η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται. Ο χάμο γίνεται. Ο διάφορο ο χάμο, ο χάμο. Οι καταθέσει συνεχίζουν να αυξάνονται. 2,93 ευρώ. Η πιστοτική επέκταση αναθερημένεται. Δυνατόρε! Οι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ ενισχύονται. Ξέρει τι θα σου κάνει, μπαμπά, αμαμάρτια. δεν شغلεύει το πληκτρολόγιο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται. Μου crossorigin τους αγορέ Το κόστος δανεισμού είναι σταθερά δυναμικό. Ευτυχώς! Το κόστος αναζισμούς αγορέ κεφαλαίου είναι σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Η χώρα αναβαθμίζεται. Μάτι, μάτι, η ανταγωνιστικότητα της οικονομία βελτιώνεται Κανεί δεν αμφισβητεί όλα αυτά που είπε ο κύριο Σταϊκούρα. Ισχύουν, τα ζούμε, τα καταλαβαίνουμε όλοι. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Άλλωστε, είμαστε στην πρωτοπορία, είμαστε παγκόσμιο πρότυπο. πρώτη στο γαλαξία, στο σύμπαν, στα δέκα σύμπαντα. Οτιδήποτε υπάρχει ω δείκτη τον έχουμε καταλάβει και πάνω εκεί κάθεται η Ελλάδα πάντα με πρωτιέ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οπότε, να πάρουμε και τρει και τέσσερι φρεγάτε να βοηθήσουμε τον Μανόλητο Μακρόν. Θα ακούσουμε τώρα κι άλλε δηλώσει του κυρίου Σταϊκούρα. Νομίζω πατάνε περισσότερο στην πραγματικότητα. Ποιες, κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης χώρας έθεσε μεταξύ άλλων ως βασικού στόχους τη οικονομική στρατηγική ανεύθυνε παροχές τουλάχιστον 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, αερολογίες, γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, και κινδυνολογίες, γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα. Και κερατάτες και δαρμένοι. Το λέω καλά ευκλείδη. Fire sailing. Το λέω καλά ευκλείδη. Τελείω κατά... Ναι, το λέει και τόσο καλά. Να ο Ευκλήδης που είναι ο από κάτω διορθώνει τον πρόεδρο που είναι από πάνω... Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για την παράταξη, έχει όλη μια περιέργεια, είναι η πρώτη παράταξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν πριν δύο χρόνια, δεν ξέρουμε όταν ξαναγίνουν εκλογές θα γίνει, 40% πήρε αυτή η παράταξη, η μεγάλη δεξιά παράταξη του τόπου, πολλοί λένε ότι μπατάρει η δεξιά, με τους ακροδεξίους που δίνουν το τέμπο. Όσο περνάνε μέρες όλο και περισσότερο Σε αυτή την κυβέρνηση Άλλοι λένε ότι πατάρει προς το κέντρο Προς τα αριστερά δεν λέει κανείς. Οπότε να ακούσουμε πώς ακριβώς το βλέπει Η Ντόρα Μπακογιάννη μας διαβεβαιώνει Και κυρίως μας καθησυχάζει. Έχω ακούσει πάρα πολλές κριτικές Η μία κριτική είναι ότι μπατάρουμε προς τα δεξιά Η άλλη κριτική είναι ότι μπατάρουμε προς τα αριστερά Μια χαρά είμαστε λοιπόν She is handsome. She is is Δεν πατάρουμε προ τα πουθενά. Pardon. Είμαστε το μεγάλο, και κεντροδεξιό κόμμα τη χώρα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει τη μεγαλύτερη στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινοβουλευτικά. Θα φάτε εδώ. ένα μακαρονάκι Εκφράζει γνησίω στον εαυτό τη. Εκφράζει γνησίω στον εαυτό της. Αυτό λέγεται πολιτικό αυνανισμό. Όταν μια παράταξη δεν πατάρει από εδώ, δεν πατάρει από εκεί, πάει στο σωστό και εκφράζει γνησίω τον εαυτό τη, είναι αυτό αναφορικό, δηλαδή αυνανιστικό. Το έχουμε καταλάβει, το βλέπουμε, κοιτώντα την παραμικρή ενέργεια ή μελετώντα τι κινήσεις αυτή τη κυβέρνηση, το καταλαβαίνει, το παραδέχτηκε εδώ και δημοσίω, ότι πρέπει, δεν μένει μόνο στον αυνανισμό, προχωράει και σε άλλα. Διαχρονικά, η Ελλάδα και η Γαλλία, η Γαλλία και η Ελλάδα. Έχουν γραμμήσει τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελληνοφρέν, αυτό που ακούτε, με τα Ιρλανδικά από κάτω. Ο Δημήτρης Κυρκό ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά έχω Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και εγγραφή. Στο το mail εδώ του σταθμού είναι... Η διεύθυνση δηλαδή, η έντονη αυτή την ώρα το ελέγχουμε το παρακολουθούμε εμεί. Το τηλέφωνο του σταθμού που το βρίσκεται τον αποστόλη μέσα είναι 2188. Σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Παίρνω και κάτι συζητήσα τσακώνεται και θα τα ακούσουμε στα υπόλοιπα κέντρα στου λαού. Έχει ανοίξει μέτωπο πολύ σοβαρό και αυτό. Όπω ο Τσίπρας με τον άδενη Γεωργιάδη αντιστοίχου επιπέδου. Οπότε, πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρο του λαού. Πρώτε διαφμήσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα, βασικά. Κα... Καλησπέρα. Χαίρετε τη. Σε... Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Να σου Χαίρετε τη ημέρα. Χαίρετε τη ησπέρα. Ο Θήμιο είπε ότι θα πρέπει του σε και τα λοιπά να του σκοτώνουν. Oh, προτροπή προ τη βία. Ω oh, yeah. μισούλα, μην νύσουμε αυτό. Εγώ θα του την κάνω. Καταλαβαίνει τώρα το ότι αύριο θα έρθει κάποιο, δεν θα πω όνομα. Πριν από εσά είναι πάντω. Και... Πριν από εμά για εμά, ξέρω. Yes, please go on. Ναι, μπορεί να αφορά γυλαίκο, Μπορεί να έχει μια συνοδεία μαζί του, να περιμένει η αστυνομία από κάτω να φράει μια κουκούλα και να σου πω για κάτι λίγο εγώ πιστεύω φίλε ότι αυτό που είπε ο Θήμιος τώρα εκνεύρισε και άγγιξε πολλούς αυθόχθρονες Έλληνες αυτοίμους oh. Έτοι, αυτό να... είναι που λέμε τραγούδια τραγούδι με να να αυθόχθρονία με να θε να θε νοιάζομαι Υποθέτω ότι κάποιοι. Οι αυτόχθονε ε... αυτοί κάνουν πρωτοπή προ την αυτοχθονία. Νομίζετε. Νομί... Αυτοχθονείστε <χαι> μόνοι σα. Να γλιτώσουμε <χαι> του αυτόχθονε. δεν θα μπω εγώ ανάμεσα σε σένα και στην έρηδα που έχει με του αυτοεμβολιαστέ. Βάση κατά και πάρω θέση, παιδιά πηγαίνουν να κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή ξέρω, εν ηλίθιο πράγμα. Αλλά τέλο πάντων, το θέμα είναι, φίλετε ότι ο τύπο μπήκε εντυμένο στη τσελλιά. Άμα θέλετε ξεκάθαρα λοιπόν πράγματα, εγώ μια ζωή και οι Στα νέα δημοκρατία. Ππήκε τώρα στο δικαστήριο. Αυτό που δε σέβονται καθόλου τα copyright του αλλού τέλο πάντων. Ε, το μεταξύ φίλε, και λέει, τι θε... το ρωτάνε, λέει, τι θέλει να το λέει αμάλι ή δεν θυμάμαι και τέτοια πράγματα. Γιατί ντύνεσαι Τσολιάς περνάνε απόψου καλύτερα ματιμένο ολιά. Μήπω θα θέλατε να φίλε, ο σεξι τώρα. Δεν τον περίμενα ούτε ρατσιστή, ούτε ομοφοβικό, έτσι πως τον είδα και ακούγοντάς τον. Ούτε νεοδημοκράτη φαντάζομαι. Ούτε νεοδημοκράτη, βέβαια. <συρκίξι>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 Πληροί λέει τα πολιτιστικά κριτήρια όπως καθορίζονται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση και γι' αυτό το Υπουργείο ψηφιακή διακυβέρνηση επιχορηγεί με ένα εκατομμύριο ευρώ την πληροπτική σειρά είναι αγαπημένη που είχατε σατυρίσει και στην πληροπτική ελληνοφρένεια ε, τις, πια, το, τις οικογενειακές ιστορίες Όντως Ναι καλέ Και λίγα δίνει Λίγα δίνει Ρε μωρό μου Τι ευχησιάζεις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 να επιχωρηκούν τις οικογενειακές ιστορίες άστο οι οικογενειακές ιστορίες παίζουν στο ίδιο κανάλι που παίζανε ε, στον Άλφανο γιατί το νομίζω. ίδιο κανάλι που παίζανε το έχει πάρει άλλο τώρα οπότε ναι. για να μην δώσει αυτόν τον άλλον λεφτά απευθείας μπορεί να το δώσεις με έναν άλλο τρόπο για να κόψει και την Α, ολόγια μέσω, μέσω τη εξαιρετική αυτής της Μάλιστα ναι. που προάγει τον πολιτισμό ωραία, την εννοχήκαμε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 Κατά σαν τον Πλεύρη, σαν τον Βορύδη, κάτι τέτοια αποφράσματα, σαν τον Γεωργιάδη, τον Εμετό. Κάτι τέτοια σκατά είναι οι νεοδημοκράτες. Τι άλλο είναι. Μόνο οι λύθοι δεν το ξέρουν αυτό και ένα κέφαλι. Η υπερβολή κύριε, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Προσβάλλτε ένα ε, κομμάτι ναι. του κοινού. Α, ξέχασα. Είναι και κάτι άλλα αρκίδια σαν τον Αμβρόσιο. Εσάς παρακαλώ πια, ως ναι. εδώ. Tell me, ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair, they stole my comb, well, that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Belfast City. She is a carting, one, to three, three, won't you tell me how? χρήματα αυτά τα παίρνει η ΔΕΗ για επενδύσει στον το αέρα. Ο καταναλωτή και στη... θα το δει αυτό, κυρία, κυρία Υπουργέ. Θα το καταλάβει. Ο καταναλωτή στο λογαριασμό, γιατί εκεί κρίνονται τα πράγματα. Θα το καταλάβει αύριο, όχι. Θα το καταλάβει μεθαύριο, ναι. Είναι ωραίο που το κάνει και ω ερώτηση. Θα το καταλάβει αύριο, γιατί εκείνη την ώρα το στείνει στο μυαλό τη. Και καταλαβαίνει ότι. ή τώρα γενικώ δεν λέει ότι να είναι. Καταλαβαίνει ότι έτσι όπω το ξεκίνησε, πρέπει να πει να όχι μετά, γιατί. Δεν βγαίνει αλλιώ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το πρωί, τα φασιστόμουτρα βγήκαν από τι μαύρε τρύπε του για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την είδηση. Στο Ιπάλ, εκεί τη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούσαν φοιτητική συλλογή έξω από το σχολείο. Ε, από το πρώτο και δεύτερο Ιπάλ, διαδήλωση. Είχε συμβεί κάτι τι παλαιότερε μέρε, αντιφασιστική διαδήλωση, και βγήκαν μέσα από το σχολείο με καδρόνια, με μαύρα βέβαια, φωτοβολίδε. και επιτέθηκαν προς τους φοιτητές, υπήρξαν τραυματισμοί, φασιστικά στοιχεία και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι στο ίδιο σημείο ε, υπήρξε εμπλοκή ε, μεταφέρθηκαν οι φοιτητές τραυματίες αμέσως μετά ήρθαν οι ίδιοι αστυνομία, επέβαλε εκεί μια ηρεμία και τα μέλη των φοιτητικών συλλόγων που ήταν εκεί έκαναν πορεία στους δρόμους της Σταυρούπολης Σήμερα το αμέσω μετά πήγε η ΚΝΕ, μοίρασε φυλάδια. Από ό,τι βλέπω, έβαλε και ένα πανό στα κάγκελα για του φασίστε, με κόκκινα, κατακόκκινα γράμματα. Ό,τι πιο ερεθιστικό. Σήμερα το απόγευμα έχει συγκέντρωση στην περιοχή. Και αύριο πάλι, Τετάρτη, 29 Σεπτέμβρη, στην πλατεία τη Ψηθέα στις 6.30 έχει πάλι συγκέντρωση. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όποτε ξετσουμίζουν και βγαίνουν από τα λαγούμια, αμέσω το τσάκισμα και τα χτυπήματα πρέπει να είναι ακαριέα, για να παίρνουν το μάθημα που πρέπει να παίρνουν όλοι αυτοί Οι μαύροι που μετά από καιρό, ανεξαρτήτως ηλικία, είπαν να βγουν πάλι έξω. Θα ακούσουμε μια μαρτυρία, μια μαθήτρια, τι ακριβώ συνέβη το πρωί. Ήταν βεβαιλάνοι να παίξω λόγω του ότι πριν λίγε μέρε χτυπήθηκαν κάποια άτομα. Και παιδιά του σχολείου, φασίστε, από πίσω πήραν ξύλο και διάφορα, βάλαν κουκούλε, βγήκαν έξω και αρχίσαν να μαχαιρώνουν, να χτυπάνε κόσμο και να χτύπησαν από πολλοί κόσμο. Ήταν μαθητέ ανήλικοι. Ανήλικοι, ναι. Που μπήκα μέσα με κακφόνια και είδαμε και κράνη που σε μαθητές. Γενικά την κατάσταση σχολείται. Εγώ πιστεύω πως έπρεπε να έχουμε φύγει εδώ και από το Δεν γίνεται να μαθητές. Εμένα προσωπικά το ξύλο όταν ήμουν στην πόρτα το πιάνανε, πέρασαν του το κεφάλι. Δεν μπορούσαμε να είχαμε πολλά τα παιδιά από σχολεία. Είχαμε και τραυματίε. Ναι, τραυματίε. έχουμε αρκετή τραυματίες. να, τα και... μαθητές, ε, πιστεύω, να μαθητές, Αλλά από έξω, τα Ε, από ό,τι άκουσα, μαχαιρότηκαν κιόλα και εγώ είδα ότι δύο παιδιά συγκεκριμένα είχαν υποβάλει του έματα από ξύλο. Εσύ προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο, γιατί ήρθαν σήμερα εδώ οι φοιτητέ. Προηγήθηκε επεισόδιο το γεγονό ότι μοιράζαν τις τι σε φυλάδια στην είσοδο, που είναι δικαιωμά γιατί ήταν έξω από το σχολείο. Ακόμα και ανεξοσχολική ήταν έξω από το σχολείο, και μοιράζανε φυλάδια και χτυπήθηκαν για τα φυλάδια, για το πιστεύω που είχαν. Mm. Και γι' αυτό το λόγο έρθαν να διαδηλώσουν. Αυτά λοιπόν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και ήδη από αυτά που έχουν συμβεί και σα είπα, έχει υπάρξει άμεση αντίδραση όπω πρέπει και ακόμη πιο δυναμική να είναι και σήμερα και αύριο στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν. Μιλάει ο κύριο Κέρτσο, εκεί στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, όπω ξέρουμε είναι στου υγειονομικού και του, τον ρωτάνε δημοσιογράφου, γιατί δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα και στου αστυνομικού. Και δίνει την εξή απάντηση. Από εκεί πέρα, στου υπόλοιπου χώρου εργασία, δεν υπάρχει κάποια εισήγηση ή και κάποια άλλη χώρα έω τώρα η οποία να έχει επιβάλει υποχρεωτικότητα και εξηγώ γιατί. Εύκολα λέμε ότι θα ήταν καλό να έχουν υποχρεωτικότητα π.χ. στα σώματα ασφαλεία. Όμω, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν αναπληρώνονται εύκολα αυτέ οι θέσει εργασία. Δηλαδή, ένα αστυνομικό ο οποίο θα τεθεί σε αναστολή εργασία γιατί έχει μπει σε, σε αναστολή λόγω τη μη εκτέλεση του εμβολίου, δεν είναι εύκολο να εκπαιδεύσει κάποιου για να πάρει τη θέση του. η τωρινοί είναι εκπαιδευμένοι δηλαδή και άμα βγουν σε αναστολή θα έχουμε κενό και δεν θα υπάρχει κάποιος εκπαιδευμένος με την ψυχραιμία που πρέπει, με αυτή που γνωρίζουμε να ε, ε, είναι στην θέση και στο ρόλο που πρέπει. Έτσι το έχεις στο μυαλό του μη το χαλάσουμε οπότε η υποχρεωτικότητα στους αστυνομικούς δεν πρόκειται να ισχύσει για τον λόγο που μόλις μας περιέγραψε φαντάζομαι και στου Ιερεί. Δεν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα γιατί ποιο θα κοινωνάει μετά και ποιο θα μεταδίδει ελεύθερα τον ιό. <laughs> Βλέπω αρκετού ηριζέου στο Twitter από το πρωί, επειδή από χτε είχε ανακοινωθεί συμφωνία με τι φρεγάτε, να βρίζουν την κυβέρνηση, να λένε «πετιούνται τα λεφτά». Αυτά που είπαμε κι εμεί εδώ πριν, αντί να δοθούν σε λεωφορεία. Θα ακούσουμε τι είπε ο Μακρόν πριν λίγο στην, συνέντευξη, στην κοινή συνέντευξη που έδωσε με τον Μιτσοτάκι. Τον Πρωθυπουργό το δικό μας αναφέρθηκε σε μια σύμβαση που έχει υπογραφεί το 18 και ξεκίνησε αυτή η σύμβαση και ολοκληρώθηκε σήμερα από το 2015. Πράγματι λοιπόν αποτελεί το απάβγασμα μια εργασίας που έχει επέλθει μετά από την κοινή διακήρυξη τον Ιούνιο του 2018 στο πλαίσιο τη διακήρυξη μεταξύ Ελλάδα και Γαλλίας επί μια. Αμοιβαία συνεργασία τον Οκτώβριο του 2015, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί τον καρπό τελευταίων 18 μηνών, όπου η εντατική και εργασία και που έχουμε και συντελέσει και επιτελέσει και με τον κύριο Πρωθυπουργό οδήγησαν και τη και Γαλλία να και δεσμευτεί και στο πλευρό σα το 2020, το καλοκαίρι, και που μα οδήγησαν με τη σειρά του σε συγκεκριμένε στρατηγικέ συζητήσει. Μπράβο στις κυβερνήσεις λοιπόν διαχρονικά σε όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις που παρά τα όσα δεινά πέρναγε η Ελλάδα είχαν στο νου τους πώς θα αγοράσουν εξοπλιστικά Πλοία, αεροσκάφη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν έχουμε αρκετά ροφάλ. Οτιδήποτε άλλο, την έχουμε χρυσοπληρώσει στη Γαλλία. Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Και μπράβο στι κυβερνήσει που ειδικά τα χρόνια του μνημονίου, πόσες ήταν, του Γιώργου Παπανδρέου, μετά του Σαμαρά, η συγκυβέρνηση, μετά του Αλέξη Τσίπρα και τώρα ακόμη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να μην έχουμε μνημόνιο, αλλά όλε οι ρήτρε και οι διατάξει του μνημονίου είναι εν Ε, μπράβο λοιπόν σε όλους αυτούς που δεν έκοψαν καθόλου τη συνεισφορά μας στο ΝΑΤΟ Ενώ κόβαν συντάξεις, κόβαν μισθούς, κόβαν ότι επιδοτήσεις σε ταμεία ή οτιδήποτε άλλο Δεν τόλμησε καμία από αυτές τις κυβερνήσεις αριστερές, σοσιαλιστικές, δεξιές, πολύχρωμες Και δεν ξέρω άλλο να διανοηθούν να πειράξουν τη συνεισφορά στο ΝΑΤΟ Που θα μπορούσε ω μια φτωχή χώρα, ω μια χώρα που βρίσκεται σε μνημόνιο και σε περιοριστικά μέτρα, να πει: ε, θα κόψω αυτό. Και δεν μιλάμε για κάποια μικρά εκατομμύρια, είναι μεγάλο το ποσό. Όπω μπράβο σε όλε αυτέ τις κυβερνήσει που είχαν τη δύναμη στο Αφγανιστάν και στήχιζε 300 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ λεωφορεία δεν μπορούμε να πάρουμε, ενώ μονάδε δεν μπορούμε να φτιάξουμε, ενώ σχολεία δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερε αίθουσες και δασκάλου και νοσηλευτέ. Γιατί όλα αυτά είναι περίτα. Ενώ αυτά. τα οποία επιλέγουν αυτές οι κυβερνήσεις είναι τα απολύτως απαραίτητα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ε, γεια σα. Μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πολιτικά. Ναι, ναι, εδώ τα ίδια. Ε, λοιπόν, μήπω θα μπορούσα να μιλήσουμε τον κύριο Αποστόλη. Είμαι ο κύριο Αποστόλη. Μπορώ να σα πω τη μαρτυρία μου. Να μου πείτε τη μαρτυρία σου με μεγάλη χαρά. Ε, ωραία, ευχαριστώ. Καταρχήν για την παράσταση τη Παρασκευή. Το φεστιβάλ. Πολύ καλή. Αλλά δημιουργήθηκαν μερικέ σκέψει. Του θα μοιραστώ μαζί σα. Για πε. Ο χώρο, επειδή ήταν πολύ μεγάλο, είχε πιτυρή και έχει διάφορα πράγματα τέτοια έτσι, που σου αποσπούν την προσοχή. Δεν βοηθούσε όπω έναν πιο μικρό μαγείο. Να δημιουργηθεί σωστά, ρε παιδί μου, η επικοινωνία ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοίτα. Αχ, δηλαδή. Δηλαδή, α πούμε, ξεκινάει και λέει ο καλλιτέχνη. Ξέρω εγώ, βάζω το βίντεο από πίσω, μισοτάκι γαμιέσε. Πάπα, παπαντροπί, πα, τα καταδικάζουμε αυτά. Ακριβώ. Λογικά, η απάντηση από κάτω θα έπρεπε να είναι, ρε παιδί μου, σαν το γήπεδο. Μισοτάκι γαμιέσε. Μισοτάκι <γαμιέσε> Καταλαβαίνετε όμως, πολλοί κόσμοι εκεί πέρα της, δεν υπήρχε έτσι ένα πρόβλημα στην επικοινωνία Δεν το ακούσαμε αυτό, ναι Παράλασσα με αφορμή αυτό, σχέστησα το εξή. Πώ θα ήταν να μαζευτούμε, ρε παιδί μου, πολλή κόσμο και να το φωνάξουμε το σύνθημα και να το πούμε, Πώ θα μπορούσαμε να το απαθανατήσουμε, Και αυτό με οδήγησε στην εξή σκέψη. Μήπω να βάλουμε τον πρωθυπουργό μας στο ρεκόρ Γκίνε, Να μαζευτούμε πολλή κόσμο και να σχηματίσουμε, α πούμε, στα καμένα στην ένα μεγάλο μισοτάκι, γαμί... μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα, η οποία να φαίνεται από το διάστημα. Α, ah, ενδιαφέρον. Εντάξει, οκ, okay. πάντω. Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνουμε έναν έρανο. Δηλαδή, καλή συναυλία στο, στο Καλι Μάρμαρο. Αλλά να κάνουμε αντίστοιχα έναν έρανο, χρηματοδότησε και εσύ έναν ιδιώτη. Δηλαδή, αντί να δώσω 15 Υιοθέτησε για... και εσύ τον ιδιώτη σου. Ναι, κάπω έτσι. Αντί να δώσω 15 ευρώ για να... και καλά να παρακολουθήσω την ομιλία, να δώσω 15 ευρώ, εγώ και ένα εκατομμύριο ακόμα κόσμο, να, στα... να, να τα δώσουν στου εβιώτες και οι ιδιώτε αυτό το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάνε μέσα στα καμένα για να μαζιστούν όλοι μαζί και να βγάλουμε φωτογραφίες από το διαστημικό σταθμό, επειδή που θα περνάει από πάνω πρόταση, πρότασή, <συμή> μεγάλη, δεν ήρθες έτσι σήμερα Μπράβο Τι έγινε, Μολύ Ρολομπριτζίτα. Μιλά λίγο καλύτερα, μη σε παροδιάτανο. Αγγυναστηριακό είμαι, μου, καλώ Καλώ τα μάτια μα, τα δυο. Καλώ ήρθε, καβγάρι μου. Τι θε, Μωρέ. Ρε, μα... Εγώ ρε Μαλάκα ήμουν 23 χρόνια σε δύο πολυεθνικέ προϊστάμενε διανομών. Ορσε. Αυτά που λέει τώρα που έκανε η e-food Μαλάκα, οι εταιρείε και οι δύο, η μία τόκεψη, οπότε και κάνει διανομές με δικά του φορτηγά αυτό το έχουν οι εταιρίες. εδώ και 40 χρόνια ετσις τώρα τα ανακαλύπτονται ρε πάλι ο μαλάκα και σκομούνια έλεγα εγώ μαλάκας δεν θα βρεθεί να στηρίξει το νομοσχέδιο Χατζιδάκη. ορίστε και βρεύκες πήρες εσύ <σοβεί> δεν θα, θα βρεθεί ένα μαλάκα <σοβεί> να το ξεπλύνει. Ορίστε, εγώ το περίμενα από ένα κανάλι συγκεκριμένο. Ρερα, να. Ρε, να. Ρε, βλάκα, εγώ δεν ξεπλένω κανέναν. Το ξέρω ότι είναι πουσιά μεγάλη του τέλη Το μηχανάκι τώρα να τον βάλει, να πάρει μηχανάκι δικό του, να τακίζεται και να μην έχει ασφάλεια. Εγώ είμαι υπέρ. Και είμαι κατά του νομοσχεδίου ποιητικά. Αλλά σου εξηγώ. <σοβεί> είσαι αλάτι... κατά του νομοσχεδίου, Χατζηδάκι. Πω, από πού φτάσαμε. Κουμούνι θα καταλήξει λίγο. Καλά είσαι μαλάκα. <σοβεί> είναι δυνατόν να είμαι εναντίον των παιδιών που τακίζονται με τα μηχανάκια. Που κάνω μια τα ερώτηση. Τί... Έλα ρε, είσαι κομμουνιστή. Ακούρε Μαλάκα, εγώ με τα παιδιά αυτά είμαι μαζί του. Είστε καλά. Απλά ah, Man. Σε, λίγο θέλα, θα μας Λέκα, πεις, σε λίγο Ενόλυξε. θα μα πει ότι δεν θε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εκεί θα φτάσουμε. Αντε γάμι, Μαλάκα, δούλευε κούριερ. Εγώ Μαλάκα πέντε χρόνια όταν εσύ έκλανε. Να πούμε μέντε Μαλάκα με το ποδηλατάκι. Τι αφούρε παλιό Μαλάκα, δούλευε κούριερ και είσαι εργατική τάξη. Τι στο διάλογο έχει και ψηφίσει. Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία. Όχι. Τόσο Μαλάκα είσαι. Την τάξη σου δεν τη σέβεσαι, δεν τη βλέπεις ah, shit, e │ Πάλιο e Δεν ψηφίζω κόμματα, ψηφίζω όποιον γουστάρο και ρίχνω. Μπράβο, Μαλάκα! Κοίτα την τάξη σου πρώτα! Γιατί άμα δεν σεβαστεί την τάξη, ούτε αυτή θα σε σεβαστεί αύριο μεθαύριο. Μα, μα Άντερε, Μαλάκα που θα μπει και μα! Α το δει άλλο! Καθήκη που λυμμένο! Καλώ, Μαλάκα! Σου να που τσακιζόσουν και μετά ψήφισε και Νέα Δημοκρατία! Ηλίθιε! Όχι, τότε ψηφίζαμε όλοι πασόπολη Ελλάδα, Μαλάκα! Τότε το σώζε! Τέλο!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 Τα χρήματα αυτά τα παίρνει η ΔΕΗ για επενδύσεις στον ο αέρα Ο καταναλωτής θα ε... το δει αυτό κυρία, κυρία Υπουργέ θα το καταλάβει, ο καταναλωτής στον λογαριασμό γιατί εκεί κρίνονται τα πράγματα. Θα το καταλάβει αύριο, όχι. Θα το καταλάβει μεθαύριο, ναι. Τυχεροί που είμαστε ως καταναλωτές που μεθαύριο θα ξημερώσει. Μια μέρα που θα το καταλάβουμε όπω λέει τώρα, μπακογιάνει πρώτη ανακοίνωση. Ε, έχουμε πάρει στο mail πολλά μηνύματα για την ακροάτρια μα στη Δήμητρα. Διάβασα χθε ένα mail και έχετε στείλει αρκετά, τα έχουμε διαβάσει όλα. Δεν θα τα διαβάσουμε και στον αέρα γιατί θα θέλαμε κανένα μισάρο και παραπάνω. Αλλά όμω όλα τα διαβάζουμε Είναι μηνύματα στήριξη. Ο καθένα από τη γωνιά του, από βιωματική οπτική ή από άλλη οπτική έχει να απαντήσει να δώσει και να πει κάτι προ αυτήν την ακροάτρια. Δεύτερον, έχουμε ένα μήνυμα εδώ ενός ακροάτη. που λέει είπα εγώ πριν ότι μετά τα όσα έγιναν στη Σταυρούπολη, στο Λύκειο, πήγανε κνίτες, έβαλαν ένα πανό στο προάβλου, ήταν στα κάγκελα του σχολείου, μοίρασαν και έντυπα, σήμερα το βράδυ έχει συγκέντρωση και αύριο επίσης έχει συγκέντρωση και λέει ένας ακροατής ο Βασίλης από την Πάτρα. Οκ, okay, είναι μαζί σας με τους φασίστες, κόντρα όπου τους δούμε. Αλλά γιατί πρέπει να υποστηρίζω τις κόκκινες σημαίες και να γουστάρω όταν τις βλέπω. Δεν γουστάρω ούτε μαύρα ούτε κόκκινα, δεν μπορούμε ως απλοί πολίτες δηλαδή. Μπορείς ότι θες να κάνεις αγαπητέ, όμως θα σου πω γιατί κόκκινο και όχι μαύρο, γιατί το μαύρο σφάζει, έχει σκοτώσει το μαύρο στις μέρες μας. Υπάρχει μια διαφορά. Έτσι όπως το θέτεις το θέμα εδώ, δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ή να το κάνεις και συνειδητά. Ξεπλένεις το μαύρο, όταν βάλεις το δολοφόνο, μαζί με οποιονδήποτε άλλο διαμαρτύρεται, με τον τρόπο που διαμαρτύρεται, στο, στην ίδια μοίρα, στην ίδια ζυγαριά, ξεπλένει, αθώνει αυτό που έχει κάνει το πολύ κακό, τον δολοφόνο προκειμένου. Είναι μια μεγάλη συζήτηση όλη αυτή, χρειάζεται βέβαια να ξέρεις από πού εκινούν οι ιδεολογίε, πώς εξελίχθηκαν, θέλει λίγο σκέψη παραπάνω, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, το λέω ψάξτο, τον το κακό, γιατί δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια μοίρα ε, το ένα και το άλλο. Έχει γίνει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια τεράστια, από όταν ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή να μπαίνει στη Βουλή και να... δραστηριοποιείται, τα λέγαμε και τότε, όχι μόνο εμείς, τα λένε όλοι οι άνθρωποι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να γίνεται και τέτοια γεγονότα, δυστυχώς, υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, δίνουν αφορμή για να γίνεται αυτή η κουβέντα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, να δώσουμε το, την ώρα στο λαό, τα μικρόφωνα στο λαό, το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Δε τώρα, μαζευτείτε, ε. Κάνετε την κηδεία του, όπως του, του Μίκη Θεοδωράκη. Τι θες, μωρή; τι θες. Πολύ ωραίο επικίδιο. Τι θες, μωρή; ναι, να, να πω, να ολοκληρώ. Ε, Yeah, ναι θα την πω άντε. Λοιπόν, Τι θα γίνει με εκείνο το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ, το Σπούτνικ, που είχε γνωρίσει ξεχωριστή επιτυχία, θυμάμαι. Ε, να σου πω κάτι, μανά, θα γίνει θα... φέτο. Στοχο ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στρατό, έχει λαό. Και πάνε α να. Έτσι, τουρλού. Να σου πω κάτι <laughs> εκ μέρου <laughs> του λαού του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Όρσε, ναι. από το λαό του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζει ότι έχει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ε... Έχετε φύγει, εσεί άλλο level, έτσι. Λοιπόν. Για αυταπάτη έχει πάει λοποτομή. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Να, να συνεχίσω αυτό Έτσι... Όλοι λέμε, αν κάτι έχουμε να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ όλοι Θα πούμε για το λαό του ΣΥΡΙΖΑ μαλάκα έχει το λαό του ΣΥΡΙΖΑ Ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις Να, δόξα, δεύτερο Δόξα το Θεό, εμείς δεν έχουμε στρατό Ποιο έτσι, Θεό θα... μωρή τώρα γίνετε και Είσαι... χριστιανοί, ποιο Είσαι... Θεό Έχει Έγινε... χριστιανοί τώρα Να μαζευτείτε λέω, κάνετε την κυρία του, Μητσο... του Πώς του λένε κάνουμε. Μητσοτάκι παράτα μα.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 Παρακαλώ, λέγεται. Ε, έχεις νέα, μωρό μου. Σέξε να δεις. Καλησπέρα, καθόλου. Πείτε μου. Ένα και ένα είναι. Πείτε μου, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή ε, να συνεχίσω... Α, θα ε... συνεχίσετε. γιατί έξα το... να πάρει, Δεν σας πρόσεξα. Ναι, το έξω. Ακούω πολλές μάλι. Κάθε μέρα. Το επόμενο που θέλω να ακούσω για το κουκουέ είναι ότι μπήκε στο γραφείο του ο, Χατζηδάκη και τα έκανε λαμπόρικα. Αχ, πε μου, πε μου τέτοια. Μη φοβάστε, ρε. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε, μανιαμούνια είναι. Και άμα δεν βρίσκεται την πόρτα, εγώ που είμαι μικρούλα και ευέλικτη, μα θε μπαίνω από την καμινάδα και σας ανοίγω την πόρτα. Αντέ, γιατί. Α, και έχει πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Γιατί, γιατί, τι συμβαίνει αφού όλα καλά πάνε. Όλα ωραία τα έχει το οργανώσει. Πάτε μπροστά, πείθετε το λαό, τι πάτε. Μισό εσεί ζωή. Εμεί, εγώ είμαι ψυχοπανιάρο, το έχω ξαναπεί. Όχι, τι ζωή τραβάτε, και... νιώθετε κάποια απειλή, ένα φόβο. Όχι, καθόλου. Τότε, γιατί ασχολείστε, από σα... γιατί ασχολείστε με το κόμμα του 5%. Εσύ ασχολείστε. Γιατί, αγάπη, ασχολείστε με το 5%. Ασχολεί... Γιατί είσαι ε... μικρό πρέπει αυτή. Το 5%. Γιατί έχει αυτό το θέμα, και αφού έχετε λαό εσεί. Είσαι το λαό, του ΣΥΡΙΖΑ. Το 5... Όπω και να το κάνει, το 32% είναι μεγαλύτερο από το 5%. Απλή αριθμητικούλα. Απλή αριθμητικούλα, μην ξεχνά το Πασόκ. Απλή αριθμητικούλα, λοιπόν. <χει> μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ή λέμε και για το ΠΑΣΟΚ. Για Γιατί το... ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω δεν είναι στο 32. Δεν θέλω ε, να σου Ναι, ναι, δεν πειράζει. Μιλάμε για τις τελευταίες εκλογές, δεν μιλάμε για αυτά που λένε. Μπράβο, όχι, ε, μπράβο. Μπράβο και συγχαρητήρια στο λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Και συγχαρητήρια. Το 32% το... είναι το 32% ε, του... του πληθυσμού της Ελλάδας. Πολύ, όχι, από Φίσανε από αυτού ψηφίσανε, Άρα λοιπόν... μιλάμε από το λαό που έχετε ναι, ναι. Ότι είναι το 32% του 50% λοιπόν, Άκου να σου πω 2 εκατομμύρια 2 εκατομμύρια και όχι 230.000 2 εκατομμύρια λοιπόν, λοιπόν, Έχετε λαό 2 εκατομμύρια και κάθεστε Πάμε αγάπη μου έξω στους δρόμους λοιπόν, Γιατί θέλω δεν, θέλω δεν είστε Και δεν, να να δεν σας βλέπω και στους δρόμους να ρίξετε το μητσοτάκι Ναι να σου πω Γιατί δεν ρίχνετε τη δεξιά Πείτε μου έχετε λαό Όχι τώρα δεν θα Θα μα απαντήσει αυτό που σε ρωτάω. Τι, τι θέλει και Γιατί αφού έχετε λαό, 2 εκατομμύρια κιόλα, γιατί δεν του βγάζετε στον δρόμο έξω να ρίξετε το μπιτσοτάκι. Γιατί εμεί δεν είμαστε στρατό, Μωρόμο. Τι είστε. Γι' αυτό. Είμαστε λαό. Τι είστε. Ο λαό να διώξει στο μπιτσοτάκι. Ο λαό να σώσει το λαό. Σώστε μα. Ο στρατό μα. Λαέ. Λαέ, σώστε. Λαέ του ΣΥΡΙΖΑ. Σώστε την Ελλάδα. Πολύ καλά είσαι όμω. Πολύ μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντα σκελάω αυτό που λέω, Σουμίγου. Έχει πάρα πολύ. πολύ πλάκα, εντάξει. Δεν είναι τίποτα ψυχρεμία Εγώ γιατί... θα περιμένω από το ΣΥΡΙΖΑ να μας σώσει πάντως.